Η τέχνη της αγάπης του Έριχ Φρόμο. Εκδόσεις «Μπουκουμάνι» διαβάζει η Όλγα Κουτούγκου Μετάφραση «Ευάγγελος Γραμμένος» Σύνολο σελίδων βιβλίου 152 Erich Fromm «Η Επανάσταση της Ελπίδας» για μια εξανθρωπισμένη τεχνολογία στην τεχνοκρατική εποχή μας που η μηχανή άρχισε να σκέφτεται για λογαριασμό του ανθρώπου και ο άνθρωπος προχωρεί ταχύτατα προς την απανθρωποίησή του και τη μεταμόρφωσή του σε εξάρτημα μιας τεράστιας κοινωνικής μηχανής, βιβλία σαν την επανάσταση της ελπίδας του γερμανο-αμερικανού κοινωνιολόγου Erich Fromm είναι περισσότερο και από αποτελούν ένα απεγνωσμένο σως τη ίδιας ανθρωπότητας προς τον εαυτό της και για τον εαυτό της ώστε να γίνει ό,τι είναι δυνατό και το συντομότερο για να προληφθεί το ολοκληρωτικό ναυαγιό της που όλες οι εκδηλώσεις του σημερινού τρόπου ζωής το προαναγγέλουν. Ο συγγραφέας εντούτης είναι από που ελπίζουν ακόμα ότι τελικά ο άνθρωπος θα βρει τις αναγκαίες καινούριε λύσεις, αρκεί να είναι στραμμένος προς τη ζωή, να αγαπά τη ζωή σαν το υπέρτατο αγαθό του, για να σωθεί από τον πνευματικο και τελικά από το σωματικό θάνατο. Έριχ Φρόμ, «Ζεν βουδισμός και ψυχανάλυση». Η εγκατάλειψη των θειστικών ιδεών το 19ο αιώνα κάτω από μια οπτική γωνία δεν ήταν μικρό επίτευμα. Ο άνθρωπος έκανε μια μεγάλη βουτιά στην αντικειμενικότητα. Η γη έπαψε να είναι το κέντρο της υφηλίου. Ο άνθρωπος έχασε τον κεντρικό του ρόλο, του πλάσματος, που είναι προορισμένο από το Θεό να κυριαρχεί πάνω σε όλα τα άλλα πλάσματα. Μελετώντα τα κρυμμένα κίνητρα... Του ανθρώπου με μια νέα αντικειμενικότητα, ο Φρόεντ αναγνώρισε ότι η πίστη σε ένα παντοδύναμο πάνσοφο Θεό είχε τη ρίζα της την απόγνωση της ανθρώπινης ύπαρξης και στην προσπάθεια του ανθρώπου να αντιμετωπίσει την απόγνωσή του πιστεύοντας σε ένα σπλαχνικό πατέρα που αντιπροσωπεύεται από το Θεό στον ουρανό. Είδε πως μόνο ο άνθρωπος μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Τα λόγια των μεγάλων δασκάλων, οι συμπαράσταση των γονιών, των φίλων και των αγαπημένων μπορούν να τον βοηθήσουν, αλλά μπορούν να τον βοηθήσουν μόνο στο να τολμήσει να αποδεχτεί την πρόκληση της ύπαρξης και να αντιδράσει σε αυτήν με όλη του τη δύναμη και με όλη του την καρδιά. Περιεχόμενα Πρόλογο, σελίδα 9 Είναι η αγάπη τέχνη, σελίδα 11 Η θεωρία της αγάπης, σελίδα 17 1. Η αγάπη μόνη απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης, σελίδα 17. 2. Η αγάπη ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί, σελίδα 51. 3. Τα αντικείμενα της αγάπη, σελίδα 59. Αδελφική αγάπη, 60. Μητρική αγάπη, 62. Ερωτική αγάπη, 66. Αγάπη στον εαυτό μας, 72. Αγάπη στο Θεό, 78. Η αγάπη και η αποσύνθεσή της στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, σελίδα 99. Η εφαρμογή της αγάπη, σελίδα 125. Εκείνος που δεν ξέρει τίποτε δεν αγαπά τίποτε. Εκείνος που δεν μπορεί να κάνει τίποτε δεν καταλαβαίνει τίποτε. Εκείνος που δεν καταλαβαίνει τίποτε είναι άχρηστος. Εκείνος όμως που καταλαβαίνει μπορεί και αγαπά και προσέχει και βλέπει. Όσο πιο πολύ γνώση ένα πράγμα, τόσο μεγαλύτερη αγάπη. Όσοι φαντάζονται ότι όλα τα φρούτα οριμάζουν την ίδια εποχή με τις φράουλες, δεν ξέρουν τίποτε για τα σταφύλια. Παράκελσος Πρόλογος. Το διάβασμα του βιβλίου αυτού θα απογοητεύσει όλους εκείνους που περιμένουν να βρουν ένα εύκολο μάθημα για την τέχνη της αγάπης. Αντίθετα, το βιβλίο αυτό θέλει να αποδείξει ότι η αγάπη δεν είναι ένα συνέστημα το οποίο εύκολα μπορεί να χαίρεται ο καθένας, ανεξάρτητα από το επίπεδο οριμότητας το οποίο έχει φτάσει. Θέλει να πείσει τον αναγνώστη ότι όλες του οι προσπάθειες για την αγάπη είναι προορισμένες να αποτύχουν, εκτός και αν προσπαθήσει πολύ δραστήρια να αναπτύξει ολόκληρη την προσωπικότητά του, έτσι ώστε να φτάσει σε ένα δημιουργικό προσανατολισμό. Και ότι η ικανοποίηση της ατομικής αγάπης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ικανότητα για την αγάπη στο διπλανό μας, χωρίς αληθινή ταπεινοφροσύνη, θάρρος πίστη και πειθαρχία. Σε ένα πολιτισμό όπου αυτές οι ιδιότητες είναι σπάνιες, η επίτευξη της ικανότητας για αγάπη κατά παραμένει ένα σπάνιο κατόρθωμα. Ο καθένας ας αναρωτηθεί πόσα άτομα με αληθινή αγάπη για τους άλλους έχει γνωρίσει. Ωστόσο η δυσκολία αυτής της προσπάθειας δεν πρέπει να γίνει αιτία για να πέχουμε από το να γνωρίσουμε τα εμπόδια, αλλά και τις προϋποθέσεις για την επιτυχία. Για να αποφύγω τις περιττές περιπλοκές προσπάθησα να χειριστώ το θέμα σε γλώσσα όσο το δυνατόν απλούστερη. Για τον ίδιο λόγο περιόρισα στο ελάχιστο τις παραπομπές στην βιβλιογραφία για την αγάπη. Δεν βρήκα όμως πολύ ικανοποιητική λύση σε ένα άλλο πρόβλημα. Πώς να αποφύγω επαναλήψεις ιδεών που έχω εκφράσει σε άλλα μου βιβλία. Ο αναγνώστης που έχει υπόψη του τα βιβλία μου. Ο φόβο μπροστά στην ελευθερία, ο άνθρωπο για τον εαυτό του και η υγιή κοινωνία, θα βρει στο βιβλίο αυτό πολλέ ιδέε που είχαν εκφραστεί σε εκείνα τα βιβλία. Ωστόσο, η τέχνη τη αγάπη δεν είναι με κανέναν τρόπο μια ανακεφαλαίωση. Παρουσιάζει πολλέ ιδέε πέρα από όσε έχουν εκφραστεί προηγούμενα και φυσικά ορισμένε παλιότερε ιδέε παίρνουν νέες πρόπτικες εξαιτία του γεγονότο ότι όλες περιστρέφονται γύρω σε ένα θέμα την τέχνη τη αγάπη. Είναι η αγάπη τέχνη. Είναι η αγάπη τέχνη. Αν είναι, χρειάζεται γνώση και προσπάθεια. Ή μήπω η αγάπη είναι ένα ευχάριστο συνέστημα που, κατά σύμπτωση, το γνωρίζει κανεί, το συναντά αν είναι τυχερό. Αυτό το μικρό βιβλίο βασίζεται στην πρώτη αντίληψη, ενώ αναμφισβήτητα η αγαπη ειναι ενα ευχαριστο συνεστημα που κατα το γνωριζει κανεις το συναντα αν ειναι τυχερο αυτο το μικρο βιβλιο βασιζεται στην πρωτη αντιληψη ενω αναμφισβητητα η πλειοψηφια των ανθρώπων πιστεύουν στη δεύτερη. Όχι πω οι άνθρωποι θεωρούν την αγάπη σαν κάτι ασήμαντο. Οι άνθρωποι διψούν για αγάπη. Παρακολουθούν αναρρύθμιτα κινηματογραφικά φιλμ που διηγούνται ευτυχισμένε ή αποτυχημένε ερωτικέ ιστορίε. Ακούνε εκατοντάδε ανόητα τραγούδια για την αγάπη. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν κανεί του δεν σκέφτεται αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθει σχετικά με την αγάπη. Αυτή η περίεργη αντίληψη βασίζεται σε ορισμένε υποθέσει, που ξεχωριστά ή συνδυασμένε να τη δικαιώσουν. Οι πιο πολλοί άνθρωποι βλέπουν το πρόβλημα της αγάπης προταρχικά σαν πρόβλημα του πώς να αγαπηθούν και όχι του πώς να αγαπήσουν, πώς να αναπτύξουν την ικανότητά τους για αγάπη. Δηλαδή, εκείνο που τους απασχολεί είναι πώς να τους αγαπήσουν οι άλλοι, πώς να γίνουν αξιαγάπητα πρόσωπα. Για να φτάσουν στον σκοπό αυτό ακολουθούν διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος, αυτός που κυρίως ακολουθούν οι άντρε, είναι να πετύχουν, να αποκτήσουν όση δύναμη και πλούτο μπορούν, στο βαθμό που τους επιτρέπουν τα κοινωνικά περιθώρια της θέσης τους. Ο δεύτερος τρόπος, αυτός που ιδιαίτερα ακολουθείται από τις γυναίκες, είναι να γίνουν ελκυστικέ με τη φροντίδα για το σώμα και το ντύσιμο. Άλλοι τρόποι για να γίνει κανείς ελκυστικός, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, είναι η καλλιέργεια ωραίων τρόπων συμπεριφοράς, η ευχάριστη και ενδιαφέρουσα ομιλία, η καλοσύνη, η μετριοφροσύνη, η πραότητα. Πολλές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να γίνουμε αξιαγάπητοι είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε στη ζωή, για να αποκτήσουμε φίλους και να επηρεάζουμε ανθρώπους. Πραγματικά, για τους περισσότερους ανθρώπους του πολιτισμού μας, το να είναι κανείς αξιαγάπητος σημαίνει βασικά να συνδυάζει την δημοτικότητα με την ερωτική έλξη. Μια δεύτερη υπόθεση που κρύβεται πίσω από την σκέψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κανείς να μάθει σχετικά με την αγάπη, είναι ότι η αγάπη αποτελεί πρόβλημα αντικειμένου και όχι πρόβλημα ψυχικής ικανότητας. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η αγάπη είναι κάτι εύκολο και ότι το δύσκολο είναι να βρουν το κατάλληλο άτομο που θέλουν να αγαπήσουν ή από το οποίο επιθυμούν να αγαπηθούν. Οι αιτίες της αντίληψης αυτή έχουν τις ρίζες τους στην εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας. Μια αιτία είναι η μεγάλη αλλαγή που έφερε ο 20 ο σχετικά με την εκλογή του «ερωτικού αντικειμένου». Στην βικτοριανή εποχή, όπως και σε πολλούς άλλους παραδοσιακούς πολιτισμούς, ο έρωτας δεν ήταν μια αυθόρμητη προσωπική εμπειρία που μπορούσε να οδηγήσει κατοπινά στο γάμο. Απέναντιας ο γάμος συναπτώταν συμβατικά είτε με τη μεσολάβηση ενός προξενητή, είτε με την συνεννόηση των ενδιαφερομένων οικογενειών ή και χωρίς τη βοήθεια των μεσολαβητών. Οι κοινωνικές συμβάσεις ήταν το θεμέλιο αυτής της συμφωνίας. Έπαιρναν σε δεδομένο ότι η αγάπη θα ερχόταν μετά τη σύναψη του γάμου Στις τελευταίες γενιές η αντίληψη της ρομαντικής αγάπης έγινε σχεδόν πάνγκινη στο δυτικό κόσμο Στην Αμερική, ενώ δεν έλειψαν ακόμα ολοκληρωτικά οι συμβατικότητες Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων γυρεύουν την ρομαντική αγάπη Την προσωπική εμπειρία της αγάπης που θα έπρεπε κατόπιν να οδηγήσει στο γάμο αυτή είναι η αντίληψη τη ελευθερίας στην αγάπη, μεγάλωσε τη σημασία του αντικειμένου σε βάρος της λειτουργίας. Στενά συνδεδεμένο με τον παράγοντα αυτό υπάρχει ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου πολιτισμού. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας βασίζεται στην επιθυμία να αγοράζουμε, στην ιδέα μιας αμοιβαία ωφέλιμης ανταλλαγής. Η ευτυχία του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκεται στη συγκίνηση που του δίνει η θέα της βιτρίνας και η απόκτηση όλων των πραγμάτων που έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τις μετρητή ή με δόσεις. Ο άντρα και η γυναίκα βλέπουν τους άλλους ανθρώπους με παρόμοιο τρόπο. Για τον άντρα μια ελκυστική νέα και για τη νέα ένας ελκυστικό άνδρα είναι το βραβείο που προσπαθεί να κατακτήσει. Η λέξη ελκυστικό. «Ελκυστική» συνήθως σημαίνει ένα ωραίο δέμα από προσόντα που έχουν ζήτηση και εκτίμηση στην αγορά της προσωπικότητας. Αυτό που κάνει ένα άτομο ελκυστικό εξαρτιέται από τη μόδα της εποχής, τόσο στο σωματικό όσο και στο πνευματικό επίπεδο. Στη διάρκεια της δεκαετίας 1920-1930, «ελκυστική» ήταν η νέα που έπινε και κάπνιζε, είχε σκληρούς τρόπου και ήταν σεξι. Σήμερα η μόδα θέλει τα κορίτσια πιο σπιτικά και συνεσταλμένα. Στο τέλο του περασμένου αιώνα και στι αρχέ του τωρινού, ο άντρα έπρεπε να είναι επιθετικό και φιλόδοξο. Σήμερα οφείλει να είναι κοινωνικό και ανεκτικό, αν θέλει να θεωρείται ένα ελκυστικό δέμα. Εν πάση περιπτώσει, το ερωτικό συνέστημα αναπτύσσεται σε ένα άτομο συνήθω μόνο σε σχέση με εκείνα τα άτομα ή ανθρώπινα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του για ανταλλαγή. Ψάχνω για την ευκαιρία. Το αντικείμενο θα πρέπει να είναι επιθυμητό από την άποψη της κοινωνικής του αξίας και ταυτόχρονα να μεθέλει αξιολογώντας τις φανερές και κρυφές αξίες και δυνατοτητές μου. Δύο άτομα λοιπόν ερωτεύονται όταν νιώθουν ότι βρήκαν το καλύτερο διαθέσιμο αντικείμενο στην αγορά, παίρνοντα υπόψη τα όρια της δική τους ανταλακτική αξίας. Συχνά σε αυτού του είδους το παζάρεμα όπως και στο παζάρεμα για την αγορά ενός κτήματος, αξιόλογο ρόλο παίζουν οι δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Σε ένα πολιτισμό όπου επικρατεί το εμπορικό πνεύμα και η ηλική επιτυχία θεωρείται σαν η σπουδαιότερη αξία, δεν καθόλου παράξενο που οι ερωτικέ σχέσει των ανθρώπων ακολουθούν το ίδιο υπόδειγμα ανταλλαγή που κυριαρχεί στην αγορά εμπορεύματο και εργασία. Η τρίτη πλάνη που οδηγεί στην αντίληψη ότι δεν υπάρχει τίποτα να μάθουμε για την αγάπη, βρίσκεται στην σύγχυση ανάμεσα στην αρχική εμπειρία του ερωτικού συναισθήματος και στη διάρκειά του. Ή, όπως θα λέγαμε διαφορετικά, στο να είσαι μόνιμα ερωτευμένος. Αν δύο άνθρωποι άγνωστοι, ξένοι, όπως ξένοι όλοι ανάμεσά μας, παραμερίσουν το φράγμα που τους χωρίζει και νιώσουν κοντά ο ένας τον άλλον και νιώσουν ένα, αυτή η στιγμή τη συνένωση είναι μια στιγμή υπέρτατης αγαλίαση, η δυνατότερη ίσω εμπειρία τη ζωή του. Ακόμα πιο δυνατή και θαυματουργή είναι η εμπειρία αυτή για του ανθρώπου εκείνου που ήταν κλεισμένοι, απομονωμένοι και ζούσαν χωρί αγάπη. Αυτό το θαύμα της ξαφνική εξοικείωση συχνά διευκολύνεται αν αρχίσει ή συνδυαστεί με την σεξουαλική έλξη και συνένωση. Ωστόσο, αυτή η μορφή τη αγάπη είναι από την ίδια τη τη φύση χωρί διάρκεια. Τα δύο πρόσωπα γνωρίζονται όλο και περισσότερο, η οικειότητά τους χάνει όλο και πιο πολύ το μυστηριακό της χαρακτήρα, ωσότου ο ανταγωνισμός τους, οι απογοητεύσεις τους και η αμοιβαία τους πλήξη σκοτώνουν οτιδήποτε απέμεινε από την αρχική συγκίνηση. Ωστόσο στην αρχή δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά πράγματι παίρνουν την ένταση της αμοιβαίας λετρίας τους και της τρέλας που νιώθει ο ένας για τον άλλον σαν απόδειξη της μεγάλης τους αγάπης ενώ αυτό ίσως αποδείχνει μόνο το βαθμό της προηγούμενης μοναξιάς τους και τίποτε παραπάνω Αυτή η αντίληψη ότι τίποτα δεν είναι πιο εύκολο από τον άγαπα, εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη παρά την αυθονία των αποδείξεων για το αντίθετο Σχεδόν καμιά προσπάθεια, κανένα έργο δεν αρχίζει με τόσο μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες όπως αρχίζει η αγάπη και ωστόσο τίποτα δεν αποτυχαίνει τόσο συχνά όσο αυτή. Αν αυτό συνέβαινε με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, οι άνθρωποι θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να εξετάσουν τους λόγους της αποτυχίας αυτής και να μάθουν πώς θα μπορούσαν να ενεργήσουν καλύτερα ή θα εγκατέλειπαν την δραστηριότητα αυτή. Και αφού στην περίπτωση της αγάπης αυτό είναι αδύνατο, μόνο ένας δρόμος υπάρχει για το ξεπέρασμα της αποτυχίας. Να εξετάσουμε τους λόγους της αποτυχίας αυτής και να προχωρήσουμε στην έρευνα της έννοιας της αγάπης. Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι μια τέχνη, ακριβώς όπως μια τέχνη είναι και η ίδια η ζωή. Αν θέλουμε να μάθουμε πώς να αγαπάμε, πρέπει να προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο που προχωρούμε όταν θέλουμε να μάθουμε μια οποιαδήποτε άλλη τέχνη, παραδείγματος χάρη, μουσική, ζωγραφική, ξυλουργική ή την επιστήμη της ιατρικής και της μηχανικής. Ποια είναι τα απαραίτητα στάδια στην εκμάθηση μιας οποιασδήποτε τέχνης? Η διαδικασία της εκμάθησης μια τέχνης μπορεί απλά να διαρεθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι η εκμάθηση τη θεωρία και το δεύτερο η εκμάθηση της πρακτική. Αν θέλω να μάθω την επιστήμη τη ιατρική, πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθω τα βασικά στοιχεία για το ανθρώπινο σώμα και για τι διάφορε αρρώστιες. Αλλά και όταν αποκτήσω όλη αυτή τη γνώση, πάλι δεν θα είμαι ικανό στην τέχνη τη ιατρική. Μόνο έπειτα από μακριά πρακτική εξάσκηση θα είμαι κύριο τη τέχνη, μόνο όταν η θεωρητική γνώση και η πύρα τη πρακτική θα έχουν σε ένα πράγμα. Στην διέστησή μου που αποτελεί την ουσία της κατοχής μιας τέχνης. Αλλά εκτό από τη γνώση της θεωρίας και της πρακτικής, ένας τρίτος παράγοντας είναι αναγκαίος για την κατάκτηση κάθε τέχνης. Η υπέρτατη σημασία που δίνουμε στην τέχνη αυτή. Τίποτα άλλο στον κόσμο δεν πρέπει να είναι πιο σημαντικό από την τέχνη που μας ενδιαφέρει. Αυτό ισχύει για τη μουσική, την ιατρική, την ξυλουργική και για την αγάπη. Και ίσως εδώ να βρίσκεται η απάντηση στο ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι του πολιτισμού μας προσπαθούν τόσο σπάνια να μάθουν αυτή την τέχνη στο πείσμα των ολοφάνερων αποτυχιών τους. Παρόλο που η λαχτάρα για αγάπη είναι τόσο βαθιά ριζωμένη, σχεδόν όλα τα άλλα φαίνονται να είναι πιο σημαντικά από την αγάπη. Επιτυχία, γόητρο, χρήματα, δύναμη. Όλη μας σχεδόν η ενεργητικότητα χρησιμοποιείται για να μάθουμε πώς να πετύχουμε σε αυτούς τους σκοπούς και σχεδόν καθόλου για να μάθουμε την τέχνη της αγάπης. Θα θεωρήσουμε λοιπόν αξιόλογα και θα μάθουμε μόνο εκείνα τα πράγματα που μπορούν να μας φέρουν χρήματα ή γόητρο. Και η αγάπη που πλουτίζει μόνο την ψυχή αλλά δεν φέρνει κανένα άλλο κέρδος, όπως το εννοούν σήμερα, είναι μια πολυτέλεια για την οποία δεν έχουμε το δικαίωμα να ξοδέψουμε αρκετή ενεργητικότητα? Όπως και να είναι, η έρευνα που ακολουθεί θα εξετάσει την τέχνη της αγάπης σύμφωνα με την διαίρεση που αναφέραμε. Στην αρχή θα μιλήσω για τη θεωρία της αγάπης, πράγμα που θα απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Κατόπιν θα μιλήσω για την πρακτική της αγάπης, στο μικρό βαθμό που μπορεί να μιλά κανείς για την εφαρμογή της τέχνης αυτής, όπως και κάθε άλλης τέχνης. Η θεωρία της αγάπης 1. Η αγάπη μόνη απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης Κάθε θεωρία της αγάπης θα έπρεπε να αρχίζει με τη θεωρία του ανθρώπου, της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπου συναντάμε την αγάπη ή μάλλον το αντίστοιχο της αγάπης στα ζώα, πρόκειται κυρίως για εκδηλώσεις της λειτουργίας των ενστίκτων τους. Στον άνθρωπο αντίθετα, μόνο οι πολλήματα αυτού του ενστικτόδικου μηχανισμού εξακολουθούν να λειτουργούν. Το βασικό για τον άνθρωπο είναι ότι έχει ξεφύγει από το ζωικό βασίλειο, από τη σκλαβιά των ενστίκτων, ότι έχει ξεπεράσει τη φύση, αν και ποτέ δεν την εγκαταλείπει». Είναι ένα κομμάτι της φύσης και ωστόσο, μια και κάποτε εξέκοψε από αυτήν, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει κοντά της. Μια και κάποτε διώχτηκε από τον Παράδεισο, που αντιπροσωπεύει την κατάσταση της αρχαίγονης ενότητας με τη φύση, τα χερουβίμ με τα φλεγόμενα σπαθιά φράζουν το δρόμο της επιστροφής, αν δοκιμάσει να τον ακολουθήσει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Μπορεί μόνο να πάει μπροστά, αναπτύσσοντας το λογικό του, ανακαλύπτοντας μια καινούρια αρμονία, μια ανθρώπινη αρμονία, αντί για την προανθρώπινη που είναι οριστικά και ανεπίστρεπτα χαμένη. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, και με τη λέξη αυτή εννοώ τόσο το ανθρώπινο γένος όσο και το ξεχωριστό άτομο, Εν μια κατάσταση συγκεκριμένη που αντιπροσωπεύει ο κόσμος των ενστίκτων και βρίσκεται σε μια κατάσταση ακαθόριστη, αβέβαιη και ανοιχτή. Σιγουριά υπάρχει μόνο όσο αφορά το παρελθόν και για το μέλλον μόνο όσον αφορά το θάνατο. Ο άνθρωπος είναι πληκισμένο με το λογικό. Είναι ζωή που έχει συνείδηση του εαυτού της. Ο άνθρωπος έχει συνείδηση του εαυτού του, του συνανθρώπου του, του παρελθόντος του και των δυνατοτήτων του μέλλοντος του. Αυτή η επίγνωση του εαυτού του σαν ξεχωριστή οντότητα, η επίγνωση του περιορισμένου σύντομου χρόνου τη ζωή και επιπλέον η επίγνωση του γεγονότο ότι χωρί τη θέλησή του γεννήθηκε και χωρί τη θέλησή του θα πεθάνει, πριν ή μετά από αυτού που αγαπά, η επίγνωση ότι είναι μόνο και ξεχωρισμένο από του άλλου, αδύνατος μπροστά στι δυνάμει της φύση και της κοινωνία, όλα αυτά κάνουν την ατομική ξεκομμένη του ύπαρξη μια αβάσταχτη φυλακή. Κι ίσως θα τρελαινόταν αν δεν κατάφερνε να ελευθερωθεί από τη φυλακή αυτή, να ξεφύγει από τη μόνωση και να ενωθεί κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο με τους άλλους ανθρώπους με τον έξω κόσμο. Η εμπειρία της μοναξιάς προκαλεί αγωνία. Το ξεχωριστό της ύπαρξής μας είναι πράγματι η πηγή κάθε αγωνίας. Το να είμαι μόνο σημαίνει ότι είμαι ξεκομμένος από τους άλλους, χωρίς καμιά ικανότητα να χρησιμοποιήσω τις ανθρώπινες δυνάμεις μου. Γι' αυτό το να είμαι μόνο σημαίνει ότι είμαι αβοήθητος, ανίκανος να επικοινωνήσω ενεργητικά με τον κόσμο, τα πράγματα και τους ανθρώπους. Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να στραφεί εναντίον μου χωρίς εγώ να μπορώ να αντιδράσω. Έτσι λοιπόν το ξεχωριστό της ύπαρξής μας είναι πηγή βαθιάς αγωνίας. Και πέρα από αυτό προκαλεί το συνέστημα της ντροπή και ακόμα της ενοχής. Αυτή η εμπειρία της ντροπή και ενοχής που ενυπάρχει στην ξεκομμένη ύπαρξη εκφράζεται στην βιβλική ιστορία του Αδάμ και της έβας. Αφού ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, αφού παράκουσαν την εντολή... Δεν υπάρχει καλό και κακό αν δεν υπάρχει και η ελευθερία να απειθήσεις. Αφού έγιναν άνθρωποι με το να χειραφετηθούν από την αρχαίγονη ζωική συμβίωση με τη φύση, μόλις δηλαδή γεννήθηκαν σαν ανθρώπινα όντα, είδαν ότι ήσαν γυμνοί Μήπως θα έπρεπε να υποθέσουμε ότι ένας μύθος τόσο παλιός και αρχαίγονός έχει τη σεμνότυφη αντίληψη του 19ου αιώνα και επομένως το σημαντικό που ο μύθος θέλει να μας μεταδώσει είναι η αμηχανία που νιώσανε για τα ακάλυπτα γεννητικά τους μέρη. Ασφαλώς δεν είναι αυτό το σημαντικό και όποιος δεν μπορεί παρά να το βλέπει έτσι μόνο χάνει την ουσία σε όλη αυτή την ιστορία που φαίνεται να είναι η εξή. Αφού ο άντρας και η γυναίκα απέκτσαν συνείδηση του εαυτού τους και ο ένας του άλλου, νιώσανε ταυτόχρονα πως είναι και μόνοι και διαφορετικοί όσο αφορά το ότι ανήκουν σε διαφορετικά φύλλα. Ενώ όμως αναγνωρίζουν το χωρισμό τους, παραμένουν ξένοι μεταξύ τους επειδή δεν έχουν μάθει ακόμα να αγαπιούνται. Και αυτό γίνεται ολοφάνερο από το γεγονός ότι ο Αδάμ υπερασπίζει τον εαυτό του κατηγορώντας την έβα αντί να την υπερασπίσει. Η επίγνωση του ανθρώπινου ξεχωρισμού χωρίς την επανένωση δια τη αγάπης είναι η πηγή του συναισθήματος της ντροπή, Είναι ταυτόχρονα και η πηγή της αγωνίας και του συναισθήματος της ενοχής. Ώστε η πιο βαθιά ανάγκη του ανθρώπου είναι να ξεπεράσει την χωριστή του ύπαρξη, να ξεφύγει από την φυλακή της μόνοσή του. Η ολοκληρωτική αποτυχία του να πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό θα σημάνει την τρέλα, γιατί ο τρόμος της τέλεια απομόνωσης μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με ένα τόσο ριζικό αποτράβηγμα από τον έξω κόσμο, ώστε το αίσθημα του χωρισμού να εξαφανιστεί, εφόσον ο έξω κόσμος από τον οποίο είναι χωρισμένο εξαφανίζεται. Ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς προσπαθεί να λύσει αυτό το μοναδικό και ίδιο πάντα πρόβλημα. Πώς να ξεπεράσει το χωρισμό του, πώς να πετύχει την ένωση, πώς να υπερβεί τα όρια της ατομικής του ζωής και να φτάσει στην ενότητα. Το πρόβλημα είναι το ίδιο και για τον πρωτόγονο άνθρωπο που ζει στις πηγέ και για τον ομάδα που παρακολουθεί τα κοπάδια του, για τον Αιγύπτιο χωρικό, τον Φίνικα έμπορο, τον Ρωμαίο στρατιώτη, τον καλόγειρο του Μεσαίωνα, τον Ιαπωνέζο Σαμουράι, τον σύγχρονο υπάλληλο γραφείου ή εργάτη εργοστασίου. Το πρόβλημα είναι το ίδιο γιατί πηγάζει από το ίδιο έδαφο: την ανθρώπινη κατάσταση, τι συνθήκε τη ανθρώπινη ύπαρξη. Εκείνο που αλλάζει είναι η απάντηση. Η απάντηση αυτή μπορεί να είναι λατρεία των ζώων, ανθρωποθυσία στρατιωτική κατάκτηση, απόλαυση της κλειδί, ασκητική αυταπάρνηση, έντονη εργασία, καλλιτεχνική δημιουργία, αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Αν και υπάρχουν πολλές απαντήσεις, η καταγραφή τους θα αποτελούσε την ιστορία της ανθρωπότητας, ωστόσο δεν είναι και αναρρίθμητε. Αντίθετα, αν παραβλέψουμε τις ασήμαντες διαφορές που έχουν σχέση με την περιφέρεια και όχι με το κέντρο, θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχει μόνο ένας περιορισμένος αριθμός απαντήσεων που έχουν ως τώρα δοθεί και που μόνε αυτές μπορούν να έχουν δοθεί από τον άνθρωπο μέσα στους διάφορους πολιτισμούς που έχει ζήσει. Η ιστορία της θρησκείας και της φιλοσοφίας είναι η ιστορία αυτών των απαντήσεων, της ποικιλία τους, αλλά και του περιορισμένου αριθμού τους. Οι απαντήσει αυτές πάλι εξαρτώνται ως ένα σημείο από το βαθμό εξατομήκευσης των οποίο έχει φτάσει το συγκεκριμένο άτομο. Στον Ήπιο το εγώ βρίσκεται σε υποτυπώδη μορφή. Νιώθει ακόμα ένα με τη μητέρα του και δεν το έχει το συνέστημα του χωρισμού όσο η μητέρα βρίσκεται κοντά του. Η αίσθηση της μοναξιάς ξεπερνιέται με τη σωματική παρουσία της μητέρα, του μαστού της, την επιδερμίδα τη. Αλλά όσο το παιδί μεγαλώνει και στο βαθμό που αναπτύσσει το αίσθημα της ατομικότητας και του χωρισμού, η σωματική παρουσία της μητέρας δεν είναι πια αρκετή και παρουσιάζεται η ανάγκη να υπερνικήσει το χωρισμό με άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Παρόμοια και η ανθρωπότητα στην νηπιακή της ηλικία νιώθει ακόμα σαν ένα με τη φύση. Το χώμα, τα ζώα, τα φυτά είναι ο κόσμος του ανθρώπου σε αυτή την περίοδο. Ταυτίζει τον εαυτό του με τα ζώα και αυτό το εκφράζει με το να φορά μάσκες ζώων, με το να λατρεύει ζώα, το τέμ, η ζώα θεούς. Όσο όμως η ανθρώπινη φυλή ελευθερώνεται από αυτούς τους πρωταρχικούς δεσμούς, τόσο περισσότερο ξεχωρίζει από το φυσικό βασίλειο, αλλά και τόσο πιο έντονη γίνεται η ανάγκη να βρει καινούριου τρόπους για να ξεφύγει από το χωρισμό. Ένας τρόπος για την εκπλήρωση αυτής της ανάγκης βρίσκεται στις καθελογείς οργιαστικές καταστάσεις. Αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή μιας αυτοπροκαλούμενης μέθης, καμιά φορά με τη βοήθεια ναρκωτικών. Πολλές τελετουργίες πρωτόγονων φιλών δίνουν μια πολύ ζωντανή εικόνα αυτού του είδους της απάντησης. Σε μια προσωρινή κατάσταση έξαρση, ο εξωτερικός κόσμος εξαφανίζεται και μαζί του το αίσθημα του χωρισμού από αυτόν. Μια και αυτές οι τελετουργίες γίνονται ομαδικά, προστίθεται και η εμπειρία της σύμιξης με την ομάδα και έτσι ο τρόπος αυτός γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικός. Στην αδεμένη με αυτή την οργιαστική λύση και συχνά συνειφασμένη με αυτήν είναι η σεξουαλική εμπειρία. Ο σεξουαλικός οργασμός μπορεί να προκαλέσει κατάσταση παρόμοια με αυτήν που προκαλεί η καταληψία ή η χρήση ορισμένων ναρκωτικών. Εκδηλώσεις ομαδικών σεξουαλικών οργίων αποτελούσαν συχνά μέρος πολλών πρωτόγονων τελετουργίων. Φαίνεται ότι ύστερα από μια οργιαστική εμπειρία, ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει χωρίς να υποφέρει τόσο πολύ από το αίσθημα του χωρισμού του. Σιγά σιγά όμως η ένταση της αγωνίας ανεβαίνει και τότε η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση της τελετουργίας την ελαττώνει. Εφόσον αυτές οι οργιαστικές καταστάσεις είναι ομαδική υπόθεση και συνήθεια σε μια φυλή, δεν προκαλούν αίσθημα αγωνίας ή ενοχής. Το να παίρνεις μέρος σε αυτά είναι σωστό και επιπλέον ενάρετο, αφού όλοι μετέχουν σε αυτά και επιδοκιμάζονται και επιβάλλονται από τους θεραπευτές και τους ιερείς της φυλή. Ώστε δεν υπάρχει λόγος να νιώσεις ενοχή ή ντροπή. Ωστόσο είναι εντελώς διαφορετικό αν την λύση αυτή την διαλέξει ένα άτομο που ανήκει σε μια κοινωνία, σε ένα πολιτισμό, που έχει εγκαταλείψει αυτές τις ομαδικές εκδηλώσεις. Ο αλκοολισμός και τα ναρκωτικά είναι οι τρόποι που μπορεί να διαλέξουν τα άτομα σε μια μη κοινωνία. Αυτά τα άτομα υποφέρουν από αισθήματα ενοχής και τύψης σε αντίθεση με εκείνα που μετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις που είναι κοινωνικά παραδεκτές. Ενώ προσπαθούν να ξεφύγουν από τη μοναξιά καταφεύγοντας το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, νιώθουν ακόμα πιο ξεκομμένοι όταν η εμπειρία αυτή πάρει τέλος και γι' αυτό το λόγο παρασύρονται και καταφεύγουν στα ίδια μέσα με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Σχεδόν παρόμοια είναι και η καταφυγή στη λύση του σεξουαλικού οργίου. Σε ένα ορισμένο βαθμό, η σεξουαλική συνέβραση είναι μια φυσική και κανονική διέξοδος από το χωρισμό και κάποια μερική απάντηση στο πρόβλημα της απομόνωσης. Αλλά σε πολλά άτομα, στα οποία η μοναξιά δεν ανακουφίζεται με άλλους τρόπους, η αναζήτηση του σεξουαλικού οργασμού γίνεται μια λειτουργία που δεν διαφέρει από τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά. Γίνεται μια απελπισμένη προσπάθεια να ξεφύγουν από την αγωνία που πηγάζει από το χωρισμό, με αποτέλεσμα μια όλο και μεγαλύτερη αίσθηση μοναξιάς. Εφόσον η σεξουαλική πράξη χωρίς αγάπη ποτέ δεν γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σε δύο ανθρώπινα όντα, παρά μόνο στιγμιαία. Σελίδα 23 Όλε οι μορφέ τη οργιαστικής συνένωση έχουν τρία χαρακτηριστικά. Είναι έντονε, ακόμα και βίαιε. Εκδηλώνονται σε ολόκληρη την προσωπικότητα, ψυχή και σώμα. Είναι παροδικέ και περιοδικέ. Ακριβώ το αντίθετο συμβαίνει με εκείνη τη μορφή τη συνένωση, η οποία αποτελεί και την πιο συχνή λύση που ο άνθρωπο διάλεξε και στο παρελθόν και στο παρόν. Τη συνένωση που βασίζεται στην συμμόρφωση με την ομάδα, τα αίτημά τη, του τρόπου ζωή και πεπιθήσει τη. Αλλά και σε αυτό το τομέα διαπιστώνουμε μια σημαντική εξέλιξη. Σε μια πρωτόγονη κοινωνία, η ομάδα είναι μικρή, αποτελείται από εκείνου που έχουν το ίδιο αίμα και μοιράζονται την ίδια γη. Με την αδιάκοπη εξέλιξη του πολιτισμού, η ομάδα μεγαλώνει, γίνεται η κοινότητα της πόλη, ο πληθυσμό ενό μεγάλου κράτου, τα μέλη μια εκκλησία. Ακόμα και ο πιο φτωχό Ρωμαίο ένιωθε περηφάνεια γιατί μπορούσε να πει Σύβis Ρωμάνου είμαι Ρωμαίο πολίτης. Η Ρώμη και η αυτοκρατορία της ήταν η οικογένειά του, η πατρίδα του, ο κόσμος του. Αλλά και στη σύγχρονη δυτική κοινωνία η ένωση με την ομάδα είναι ο κύριος τρόπος για το ξεπέρασμα του χωρισμού. Είναι μια ένωση όπου το ατομικό εγώ εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό και όπου ο σκοπός του ατόμου είναι να ανήκει στο σύνολο, στην αγέλη. Αν είμαι και εγώ σαν τους άλλους, αν δεν έχω αισθήματα ή σκέψεις που με κάνουν διαφορετικό, αν συμμορφώνομαι στα πρότυπα τη ομάδας όσο αφορά τους τρόπους, τις συνήθειες, τον τίσιμο, τις ιδέες, τότε έχω σωθεί. Έχω σωθεί από τη φοβερή εμπειρία της μοναξιάς. Τα δικτατορικά καθεστώτα χρησιμοποιούν τις απειλέ και την τρομοκρατία για να επιβάλλουν αυτή τη συμμόρφωση. Τα δημοκρατικά χρησιμοποιούν την υποβολή και την προπαγάνδα. Υπάρχει ωστόσο μια βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο συστήματα. Στις δημοκρατίες υπάρχει δυνατότητα για την μη προσαρμογή και αυτή είναι πράγματι ένα όχι σπάνιο φαινόμενο. Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα μόνο λίγοι εξαιρετικοί ήρωες και μάρτυρες μπορούν να αρνηθούν τη συμμόρφωση αυτή. Παρά τη διαφορά αυτή ωστόσο, οι δημοκρατικέ κοινωνίε παρουσιάζουν ένα καταπληκτικά υψηλό βαθμό προσαρμογή. Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι πρέπει να βρεθεί μια απάντηση στην ανάγκη για συνένωση και όταν δεν υπάρχει άλλος ή καλύτερος τρόπος, τότε η συνένωση μέσα στη συμμόρφωση με την αγέλη γίνεται η πρωταρχική ή κυριαρχική. Μπορεί κανείς να καταλάβει την δύναμη του φόβου που πηγάζει από το να είσαι διαφορετικός, από το να είσαι λίγα βήματα πέρα από το κοπάδι, μόνο αν νιώσει το βάθος τη ανάγκης να ξεπεράσει το χωρισμό. Καμιά φορά αυτός ο φόβος της μη προσαρμογής εξηγείται λογικά σε φόβος συγκεκριμένων κινδύνων που θα απειλούσαν τον ασημόρφωτο. Στην πραγματικότητα όμως οι άνθρωποι θέλουν να συμμορφώνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο είναι αναγκασμένοι να το κάνουν, τουλάχιστον στις δυτικές δημοκρατίες. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καν επίγνωση της ανάγκης τους για συμμόρφωση. Ζούν με την ψευδέστηση ότι ακολουθούν τις δικές τους προσωπικές ιδέες και κλίσεις, ότι είναι ατομιστές, ότι οι πεπιθήσει και γνώμες τους είναι αποτέλεσμα του δικού τους στοχασμού και ότι απλώς και μόνο έτυχε οι ιδέες τους να είναι ίδιες με τις ιδέες της πλειοψηφία. Η ομοφωνία όλων χρησιμεύει μόνο σαν απόδειξη της ορθότητα των ιδεών τους. Και εφόσον υπάρχει ακόμα η ανάγκη να νιώθουν κάποια ατομικότητα, ικανοποιούν αυτή την ανάγκη σε σχέση με κάποιες δευτερεύουσες διαφορές. Τα αρχικά του ονόματος πάνω στην τζάντα ή στην πλούζα, τον ανήκηστο δημοκρατικό κόμμα και όχι στο συντηρητικό, γίνονται η στην πλουζα τον στο δημοκρατικο κομμα και οχι στο συντηρητικο γινονται η εκφραση των ατομικών διαφορών. Το διαφημιστικό σύνθημα... «Αυτό είναι κάτι διαφορετικό» δείχνει καθαρά αυτή την έντονη ανάγκη για κάποια διαφορά, που στην πραγματικότητα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτή η αυξανόμενη τάση για τον περιορισμό των διαφορών είναι στενά δεμένη με την αντίληψη και την εμπειρία της ισότητας, όπως αυτή αναπτύσσεται στις πιο εξελιγμένες βιομηχανικές κοινωνίε. Ισότητα σε ένα θρησκευτικό σύστημα σήμαινε ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι όλοι μετέχουμε στην ίδια ανθρώπινη και θεία ταυτόχρονα ουσία, ότι όλοι είμαστε ένα. Σήμαινε επίσης ότι οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα πρέπει να είναι σεβαστές και ότι ενώ η αλήθεια πως όλοι είμαστε ένα, είναι εξίσωληθινό ότι καθένα από εμά είναι μια μοναδική οντότητα, είναι ένας κόσμος ξεχωριστός. Μια τέτοια πεποίθηση για την μοναδικότητα του ατόμου βρίσκομαι να εκφράζεται σε αυτό το ταλμουδικό κείμενο. «Όποιος ποτέ σώσει μια μόνο ζωή, είναι σαν έχει σώσει τον κόσμο ολόκληρο. Όποιος ποτέ καταστρέψει μια μόνο ζωή, είναι σαν έχει καταστρέψει τον κόσμο ολόκληρο». Η ισότητα σαν προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ατομικότητας ήταν πάλι η κύρια σημασία της στη φιλοσοφία του δυτικού διαφωτισμού. Σήμαινε ότι ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αποτελεί μέσο άλλου ανθρώπου, όπως καθαρότερα από όλου το διατύπωσε ο Κάντ. Ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, εφόσον αποτελούν σκοπό και μόνο σκοπό και ποτέ μέσο ο ένας για τον άλλον. Ακολουθώντας τις ιδέες του διαφωτισμού, οι σοσιαλιστές στοχαστέ των διαφόρων σχολών καθόρισαν την ισότητα σαν κατάργηση της εκμετάλλευσης, της χρησιμοποίησης ανθρώπου από άνθρωπο, ανεξάρτητα από το αν αυτή η χρησιμοποίηση ήταν απάνθρωπη ή ανθρωπινή. Στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατική κοινωνία, η έννοια τη ισότητα άλλαξε. Με την ισότητα υπονούν την ισότητα των αυτομάτων, των ανθρώπων που έχουν χάσει την ατομικότητά του. Η Ισότητα σημαίνει ομοιότητα, μάλλον παρά ταυτότητα, στη σημερινή εποχή. Είναι η ομοιότητα των περιορισμών των ανθρώπων που δουλεύουν στι ίδιε δουλειέ, που έχουν τι ίδιε διασκεδάσει, που διαβάζουν τι ίδιε εφημερίδε, που έχουν τα ίδια στήματα και τι ίδιε ιδέε. Από αυτή την άποψη, θα έπρεπε να εξετάσουμε με κάποιο σκεπτικισμό ορισμένα επιτεύγματα που συνήθω προβάλλονται σαν σημάδια της πρόοδου του πολιτισμού μα, όπω παραδείγματο χάρη η ισότητα των γυναικών. Δεν χρειάζεται να τονίσω ότι δεν είμαι εναντίον της ισότητας των γυναικών. Ωστόσο, οι θετικέ πλευρές αυτής της ισότητας δεν πρέπει να μας εξαπατούν. Διότι η ισότητα αυτή είναι μια άλλη εκδήλωση της τάσης για κατάργηση των διαφορών. Η ισότητα αγοράζεται με αυτή ακριβώς την τιμή. Οι γυναίκες είναι ίσες γιατί δεν είναι πια διαφορετικές. Μια χαρακτηριστική φράση της φιλοσοφίας του διαφωτισμού, «Λάμα να πάντε σεξ, η ψυχή. Δεν έχει φίλο, Έχει γίνει καθολική πράξη. Η πολικότητα των φύλλων εξαφανίζεται και μαζί με αυτήν η ερωτική αγάπη που βασίζεται σε αυτή την πολικότητα. Άνδρες και γυναίκες γίνονται ίδιοι, όμοιοι και όχι ίσοι σαν δύο αντίθετη πόλη. Η σύγχρονη κοινωνία κηρύσσει το ιδανικό αυτής της αποατομικοποιημένης ισότητας γιατί χρειάζεται ανθρώπινα άτομα, ίδια το ένα με το άλλο, για να τα βάζει να λειτουργούν μέσα σε μια μαζική συνάθρηση, χωρίς προστριβές, ομαλά. Όλοι θα υπακούουν στις ίδιες διαταγές και ωστόσο ο καθένας θα είναι ότι ακολουθεί τις δικές του ιδέες. Ακριβώς όπως η σύγχρονη μαζική παραγωγή απαιτεί την τυποποίηση των εμπορευμάτων, έτσι και η κοινωνική διαδικασία απαιτεί την τυποποίηση του ανθρώπου και αυτή η τυποποίηση ονομάζεται ισότητα. Η συνένωση μέσω της προσαρμογής δεν είναι έντονη ούτε δίαιη. Είναι ήρεμη, υπαγορεύεται από τη ρουτίνα και γι' αυτό το λόγο είναι συχνά ανεπαρκή για να κατασυγάσει την αγωνία που προέρχεται από το χωρισμό. Τα φαινόμενα του αλκοολισμού, των ναρκωτικών, του μανιακού σεξουαλισμού και των αυτοκτονιών στη σύγχρονη δυτική κοινωνία αποτελούν συμπτώματα τη σχετική αποτυχία αυτής τη πειθαρχία του κοπαδιού. Εκτό από αυτό, η λύση αυτή αφορά κυρίω το πνεύμα και όχι το σώμα και γι' αυτό το λόγο μειονεκτεί σε σύγκριση με τι λύσει των οργιαστικών εκδηλώσεων. Η συμμόρφωση με την Αγέλη έχει μόνο ένα πλεονέκτημα. Είναι διαρκή, μόνιμη και όχι σπασμωδική. Το άτομο εισάγεται στα πρότυπα τη προσαρμογή στην ηλικία των ριών ή τεσσάρων χρόνων και κατά συνέπεια ποτέ δεν χάνει την επαφή με την κοινότητα. Ακόμα και η κηδεία του, την οποία φαντάζεται σαν την τελευταία μεγάλη κοινωνική του εκδήλωση, βρίσκεται απόλυτα μέσα στα πλαίσια του προκαθορισμένου προτύπου. Εκτό όμω από τη συμμόρφωση σαν τρόπο για την ανακούφιση από την αγωνία που πηγάζει από το χωρισμό, πρέπει να εξετάσουμε και έναν άλλο παράγοντα τη σύγχρονη ζωή το ρόλο που παίζουν η ρουτίνα της εργασίας και η ρουτίνα της διασκέδασης ο άνθρωπος γίνεται ένα εξάρτημα ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού ή του γραφειοκρατικού μηχανισμού των υπαλλήλων και των διευθυντών Του μένει ελάχιστη πρωτοβουλία τα καθήκοντά του είναι προκαθορισμένα από την οργάνωση της εργασία. ακόμα υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που βρίσκονται πολύ ψηλά στην κλίμακα και σε εκείνους που βρίσκονται στη βάση Όλοι τους εκτελούν καθήκοντα προκαθορισμένα από τη συνολική συγκρότηση του οργανισμού, με προκαθορισμένη ταχύτητα και προκαθορισμένο τρόπο. Ακόμα και τα συναισθήματα έχουν προδιαγραφεί. Χαρούμενη διάθεση, ανεκτικότητα, αξιοπιστία, φιλοδοξία και ικανότητα να συνεργάζεσαι με όλους χωρίς προστριβές. Αλλά και η διασκέδαση έχει τυποποιηθεί με παρόμοιου αν και όχι τόσο δραστικούς τρόπους. Τα βιβλία διαλέγονται από τι λέσει του βιβλίου, τα φιλμ από του ιδιοκτήτε των κινηματογράφων και από τα διαφημιστικά κείμενα που αυτοί πάλι πληρώνουν. Αλλά και οι υπόλοιπε εκδηλώσει έχουν την ρουτίνα του. Η κυριακάτικη βόλτα με το αυτοκίνητο, η τηλεόραση, η τράπουλα, τα φιλικά πάρτι. Από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, από Δευτέρα σε Δευτέρα, από το πρωί ω το βράδυ, όλε οι δραστηριότητε είναι προκατασκευασμένε, τυποποιημένε. Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος που είναι πιασμένος σε αυτό το δίκτυο της ρουτίνα να μην ξεχάσει ότι είναι άνθρωπος, ένα μοναδικό άτομο που έχει αυτή τη μοναδική ευκαιρία να υπάρξει, να ζήσει ελπίδες και απογοητεύσεις, με λύπη και φόβο, με τη λαχτάρα της αγάπης και τον δρόμο του τίποτε και της μοναξιάς. ένα τρίτο τρόπος για την πραγματοποίηση της συνένωση βρίσκεται στην δημιουργική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για καλλιτέχνη είτε για χειροτέχνη σε κάθε είδος δημιουργικής εργασίας. Ο δημιουργός ενώνεται με το υλικό του που αντιπροσωπεύει τον εξωτερικό κόσμο. Είτε είναι ο ξυλουργό που φτιάχνει ένα τραπέζι, είτε ο χρυσοχός που σκαλίζει ένα κόσμημα, είτε ο χωρικό που καλλιεργεί καλαμπόκι, είτε ο ζωγράφος που φτιάχνει ένα πίνακα. Σε όλε αυτές τις μορφές της δημιουργικής εργασίας, ο εργάτης και το αντικείμενό του γίνονται ένα. Ο άνθρωπος ενώνεται με τον κόσμο, με την διαδικασία της δημιουργίας. Αυτό ωστόσο ισχύει μόνο για την δημιουργική εργασία, για την εργασία που εγώ προγραμματίζω. Εκτελώ και βλέπω τα αποτελεσματά της. Στο σύγχρονο μηχανισμό της εργασίας, ο εργάτης που δουλεύει στην ατέρμονη περιστροφική ταινία, δεν νιώθει καθόλου αυτή την ενωτική ποιότητα της εργασίας. Ο εργάτης γίνεται ένα εξάρτημα της μηχανής ή του γραφειοκρατικού μηχανισμού. Έχει πάψει να είναι αυτός και γι' αυτό το λόγο καμιά συνένωση δεν πραγματοποιείται εκτός από τη συμμόρφωση. Η συνένωση που επιτυχάνεται με την δημιουργική εργασία δεν είναι διαπροσωπική. Η συνένωση που προκαλείται μέσα στην οργιαστική καταληψία είναι παροδική. Η συνένωση που πραγματοποιείται με τη συμμόρφωση είναι μόνο ψευδοσυνένωση. Ώστε αυτές είναι μόνο μερικές λειψές απαντήσεις στο πρόβλημα της ύπαρξης. Η ακέραιη απάντηση βρίσκεται στην πραγματοποίηση της διαπροσωπικής συνένωσης, στην συγχώνευση με ένα άλλο πρόσωπο, στην αγάπη. Αυτός ο πόθος για διαπροσωπική συνένωση είναι η πιο ισχυρή ορμή μέσα στον άνθρωπο, είναι το πιο θεμελιακό πάθος, είναι η δύναμη που κρατά ενωμένη την ανθρώπινη φυλή, το γένος, την οικογένεια, την κοινωνία. Η αποτυχία να την πραγματοποίησει κανεί, οδηγεί στην τρέλα ή την καταστροφή αυτοκαταστροφή ή καταστροφή των άλλων. Χωρίς την αγάπη η καταστροφη των αλλων χωρι την αγαπη η ανθρωποτητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει ούτε μια μέρα. Και ωστόσο, αν ονομάσουμε την πραγματοποίηση της διαπροσωπικής συνένωσης αγάπη, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Η συνένωση μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς τρόπους και οι διαφορές δεν είναι λιγότερο σημαντικές από ό,τι τα κοινά σημεία στις διάφορες μορφές της αγάπης. Θα έπρεπε να τι ονομάσουμε όλες αυτές αγάπη ή θα έπρεπε να φυλάξουμε τον όρο αγάπη μόνο για μια ιδιαίτερη μορφή συνένωσης, εκείνη που αποτέλεσε την ιδανική αρετή σε όλες τις μεγάλες ανθρωπιστικές τρισκίες και φιλοσοφικά συστήματα στις τέσσερις τελευταίες χιλιάδες χρόνια της δυτικής και ανατολικής ιστορίας. Όπως πάντα, όταν παρουσιάζονται εννοιολογικές δυσκολίες, έτσι και εδώ η απάντηση, δεν μπορεί παρά να είναι αυθαίρετη. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε για ποιο είδος συνένωση μιλάμε όταν αναφέρουμε τη λέξη αγάπη. Αντιλαμβανόμαστε την αγάπη σαν την όριμη, ακέραιη λύση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης ή μιλάμε για ορισμένες ανώριμες μορφές αγάπης που μπορούμε να ονομάσουμε συμβιωτικές ενώσεις. Στις σελίδες που ακολουθούν θα ονομάζω αγάπη μόνο την πρώτη. Θα αρχίσω όμως την έρευνα της αγάπης με την τελευταία. Η συμβιωτική ένωση έχει το βιολογικό της πρότυπο στη σχέση μεταξύ εγγύου μητέρας και εμβρίου. Είναι δύο και ωστόσο ένα. Ζουν μαζί, συμβίωση. Χρειάζεται ο ένας τον άλλον. Το εμβρίο είναι μέρος, κομμάτι της μητέρας και ό,τι χρειάζεται το παίρνει από αυτήν. Η μητέρα είναι ο κόσμος του όλος. Το τρέφει, το προστατεύει. Αλλά και η δική της ζωή δυναμώνει από την ύπαρξή του. Στην περίπτωση της ψυχικής συμβιωτικής ένωσης, τα δύο σώματα είναι ανεξάρτητα, αλλά το ίδιο είδος σύνδεσης υπάρχει στον ψυχολογικό τομέα. Η παθητική μορφή της συμβιωτικής ένωσης είναι η υποταγή ή, για να χρησιμοποιήσουμε ένα κλινικό όρο, ο μαζοχισμός. Το μαζοχιστικό άτομο ξεφεύγει από το ανυπόφορο συνέστημα της απομόνωσης και του χωρισμού με το να γίνει μέρος και αντικείμενο ενός άλλου προσώπου που το κατευθύνει, το καθοδηγεί, το προστατεύει, που είναι η ζωή του, το οξυγόνο του θα λέγαμε. Εξάλλου, η δύναμη εκείνου στον οποίο υποτάσσεται κανείς διονγκώνεται είτε άνθρωπος είναι είτε Θεός. Αυτός είναι το πάνω. Εγώ δεν είμαι τίποτα παρά μόνο εφόσον είμαι κομμάτι μέρος του. Σαν μέρος του μετέχω στο μεγαλείο του, στη δύναμη, στη σιγουριά. Το μαζοχιστικό άτομο δεν έχει την ανάγκη να πάρει αποφάσεις, να αναλάβει κινδύνους. Δεν είναι ποτέ μόνο, αλλά και δεν είναι ποτέ ανεξάρτητο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ακόμα τέλεια γεννηθεί. Στην θρησκευτική έννοια το αντικείμενο της λατρείας λέγεται είδωλο. Στις εγκόσμιες σχέσεις, στην περίπτωση μιας μαζοχιστική ερωτικής σχέσης, ο βασικός μηχανισμός της ειδωλολατρίας παραμένει ο ίδιος. Η μαζοχιστική σχέση μπορεί να αναμειχθεί και με το σωματικό σεξουαλικό πόθο. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για μια υποταγή όπου συμμετέχει όχι μόνο το πνεύμα αλλά και ολόκληρο το σώμα. Μπορούμε να συναντήσουμε μαζοχιστική υποταγή στη μοίρα, στην ασθένεια, στην ρυθμική μουσική, στην οργιαστική κατάσταση που προέρχεται από χάπια ή κάποια άλλη πνοτική μέθη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο απαρνιέται την ακαιριότητά του και κάνει τον εαυτό του όργανο ενός άλλου προσώπου ή πράγματος έξω από τον εαυτό του. Και αποφεύγει την ανάγκη να λύσει το πρόβλημα της ζωής του με την δημιουργική δραστηριότητα. Η ενεργητική μορφή της συμβιωτικής ένωσης είναι η κυριαρχία ή, για να χρησιμοποιήσουμε τον ψυχολογικό όρο που αντιστοιχεί στο μαζοχισμό, ο σαδισμός. Το σαδιστικό άτομο θέλει να ξεφύγει από τη μοναξιά του και το συνέστημα της φυλάκισής του, κάνοντας ένα άλλο πρόσωπο μέρος και κομμάτι του εαυτού του. Μεγαλοποιεί, δυναμώνει τον εαυτό του, ενσωματώνοντας σε αυτόν ένα άλλο πρόσωπο που τον λατρεύει. Το σαδιστικό άτομο είναι τόσο εξαρτημένο από το υποταγμένο, όσο και το τελευταίο από το πρώτο. Κανένα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το άλλο. Η διαφορά είναι μόνο ότι το σαδιστικό άτομο διατάζει, εκμεταλλεύεται, πληγώνει, ταπεινώνει. Ενώ το μαζοχιστικό διατάζεται, πληγώνεται, υφίσταται την εκμετάλλευση, ταπεινώνεται. Αυτή βέβαια η διαφορά είναι σημαντική αν την εξετάσεις από την ρεαλιστική άποψη. Από την άποψη των βαθύτερων συναισθημάτων όμως, η διαφορά δεν είναι τόσο σημαντική, όσο σημαντικό είναι το κοινό σημείο που έχουν οι δυο τους. Σύνδεση με απώλεια της ακεραιότητας. Αν το κατανοήσουμε αυτό, δεν θα μας έκπληξει η διαπίστωση πως συχνά ένα άτομο αντιδρά και με μαζοχιστικό και μεσαδιστικό τρόπο, συνήθως προς διαφορετικά αντικείμενα. Ο Χίτλερ αντιδρούσε βασικά με σανδιστικό τρόπο απέναντι στο λαό, αλλά μαζοχιστικά απέναντι στη μοίρα, την ιστορία, την ανωτέρα δύναμη της φύσης. Το τέλος του, η αυτοκτονία του μέσα στη γενική καταστροφή, είναι τόσο χαρακτηριστική όσο ήταν το όνειρό του για την επιτυχία, απόλυτη κυριαρχία. Σημείωση. Περισσότερα για το σαδισμό και τον μαζοχισμό στο «Ο άνθρωπος για τον εαυτό του». Εκδόσεις Μπουκουμάνη. Σε αντίθεση με την συμβιωτική ένωση, η όρημη αγάπη είναι ένωση με τον όρο της διατήρησης της ακεραιότητας, της ατομικότητας. Η αγάπη είναι ενεργητική δύναμη μέσα στον άνθρωπο. Είναι μια δύναμη που γκρεμίζει τους στίχους που χωρίζουν τον άνθρωπο από τον συνάνθρωπο και τον ενώνει με τους άλλους. Η αγάπη του δίνει τη δύναμη να ξεπεράσει το συνέστημα της απομόνωσης και του χωρισμού και ωστόσο του επιτρέπει να είναι ο εαυτός του, να διατηρεί την ακεραιότητά του. Στην αγάπη συμβαίνει τούτο το παράδοξο. Οι δύο γίνονται ένας και ωστόσο παραμένουν δύο. Αν πούμε πως η αγάπη είναι μια δραστηριότητα, θα αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία που πηγάζει από την διφορούμενη σημασία του όρου δραστηριότητα. Με τον όρο αυτό στην σύγχρονη σημασία του, εννοούμε μια δράση που φέρνει κάποια μετατροπή σε μια υπάρχουσα κατάσταση με μέσω την κατανάλωση ενέργειας. Ωστε ένας άνθρωπος θεωρείται δραστήριος αν κάνει επιχειρήσεις, αν σπουδάζει γιατρική, αν δουλεύει στο αυτόματο εργοστάσιο, αν φτιάχνει τραπέζια ή ασχολείται με τον αθλητισμό. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι ότι κατευθύνονται προς την επίτευξη ενός εξωτερικού στόχου. Εκείνο που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι το εσωτερικό κίνητρο της δραστηριότητας. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον άνθρωπο που αγκιστρώνεται στην αδιάκοπη εργασία από ένα συνέστημα βαθιάς ανασφάλειας, αβεβαιότητας και μοναξιάς ή κάποιον άλλον που σπρώχνεται από την φιλοδοξία ή την απληστία για χρήματα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο είναι σκλάβος ενός πάθους και η ενεργητικότητά του είναι στην πραγματικότητα παθητικότητα γιατί σύρεται σε αυτήν. Δεν είναι ο ενεργών αλλά ο πάσχων. Αντίθετα, ένας άνθρωπος που κάθεται ήσυχος και διαλογίζεται, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό ή στόχο, παρά μόνο για να νιώσει τον εαυτό του και την ενότητά του με τον κόσμο, θεωρείται ότι είναι παθητικός γιατί δεν κάνει κάτι. Στην πραγματικότητα αυτή η στάση της συγκέντρωσης και του διαλογισμού είναι η πιο υψηλή δράση που υπάρχει, μια δράση της ψυχής που είναι δυνατή μόνο υπό τον όρο της εσωτερικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Μια αντίληψη της δραστηριότητας, η σύγχρονη, αναφέρεται στην χρησιμοποίηση ενέργειας για την επίτευξη εξωτερικών σκοπών. Η άλλη αντίληψη αναφέρεται στη χρησιμοποίηση των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου, ανεξάρτητα από το αν θα επέλθει κάποια εξωτερική μετατροπή. Η δεύτερη αυτή αντίληψη της δραστηριότητας έχει διατυπωθεί καθαρότατα από τον Σπινόζα. Ξεχωρίζει τα αισθήματα σε παθητικά και ενεργητικά, σε δράσεις και σε πάθη. Στην άσκηση ενός ενεργητικού αισθήματο, ο άνθρωπος είναι ελεύθερο είναι κύριος του αισθηματό του. Στην άσκηση ενός παθητικού αισθήματο, ο άνθρωπος σύρεται, είναι όργανο κινήτρων για τα οποία και ο ίδιος δεν έχει επίγνωση. Έτσι ο Σπινόζα φτάνει στο συμπέρασμα πως αρετή και δύναμη είναι ένα και το αυτό. Φθόνος, ζήλια, φιλοδοξία, κάθε λογής απληστία, είναι πάθη. Η αγάπη είναι δράση, είναι άσκηση της ανθρώπινης δύναμης που μπορεί να εκδηλωθεί μόνο ελεύθερα και ποτέ σαν αποτέλεσμα καταναγκασμού. Η αγάπη είναι δράση και όχι παθητικό αίσθημα. Με τον πιο γενικό τρόπο, ο ενεργητικός χαρακτήρας αγάπης μπορεί να καθοριστεί αν πούμε ότι η αγάπη πρωταρχικά σημαίνει δόσιμο και όχι απολαβή. Τι σημαίνει όμως δόσιμο? Όσο και αν φαίνεται απλή η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ωστόσο είναι γεμάτη από αμφισβητήσεις και περιπλοκές. Η πιο διαδεδομένη παρεξήγηση είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία ανυποτίθεται ότι δόσιμο σημαίνει χάσιμο, παραχώρηση, να στερείς κάτι, να θυσιάζεις κάτι. Το άτομο που ο χαρακτήρας του δεν εξελίχθηκε πέρα από το στάδιο του προσανατολισμού προς την απολαβή, την εκμετάλλευση, την αποθησάβρηση, νιώθει το δόσιμο μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ο εμπορικός αυτός χαρακτήρας είναι πρόθυμος να δώσει, αλλά μόνο σαν αντάλλαγμα για αυτό που θα λάβει. Το να δώσει, χωρίς να λάβει, σημαίνει γι' αυτόν ότι απατήθηκε. Σημείωση. Περισσότερα για τον εμπορευματοποιημένο αγοραστικό χαρακτήρα το «Ο άνθρωπος για τον εαυτό του». Εκδόσεις Μπουκουμάνη. Οι άνθρωποι που ο κύρος προσανατολισμός τους είναι μη δημιουργικός, νιώθουν το δώσιμο σαν δική τους πτώχευση, μείωση. Τα πιο πολλά άτομα αυτού του τύπου λοιπόν αρνούνται να δώσουν. Άλλοι δίνουν το νόημα της θυσίας στο δόσιμο και το ονομάζουν αρετή. Νιώθουν ότι ακριβώς επειδή είναι ο να δίνεις, ο φίλης να δίνεις. Η αρετή του να δίνεις βρίσκεται για αυτούς ακριβώς το γεγονός της αποδοχής της θυσίας. Για αυτούς η αρχή είναι ότι είναι προτιμότερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να υποφέρει τη στέρηση παρά να νιώθεις χαρά. Για το δημιουργικό χαρακτήρα το δόσιμο έχει μια ολότελα διαφορετική σημασία. Το να δίνεις είναι η πιο υψηλή έκφραση του δυναμισμού. Στην ίδια την πράξη του δοσίματος νιώθω την δύναμή μου, τον πλούτο, την ικανότητά μου. Αυτό το αίσθημα της πλουτισμένης ζωτικότητας και του δυναμισμού με γεμίζει χαρά. Νιώθω τον εαυτό μου να πλημμυρίζει, να χαρίζει, όλο και γι' αυτό χαρούμενος. Παράβαλε τον ορισμό της χαράς που δίνει ο Σπινόζα. «Το να δίνω μου φέρνει μεγαλύτερη χαρά από το να παίρνω, όχι γιατί είναι αποστερησή μου, αλλά οχι γιατι ειναι αποστερηση αλλα γιατι στην πράξη της προσφοράς εκφράζεται η ζωντάνια μου, η ίδια μου ύπαρξη». «Δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε την αλήθεια αυτή της αρχής αν την εφαρμόσουμε σε ορισμένα ειδικά φαινόμενα». Το πιο απλό παράδειγμα θα το βρούμε στη σφαίρα των σεξουαλικών σχέσεων. Το κορύφωμα του σεξουαλικού οργασμού στον άντρα βρίσκεται στην πράξη της προσφοράς. Ο άντρα δίνει τον εαυτό του, το όργανο της επαφής, στη γυναίκα. Στην κορυφαία στιγμή του οργασμού δίνει το σπέρμα του. Δεν μπορεί παρά να δώσει, αν είναι δυνατός, ικανός. Αν δεν μπορεί να δώσει, είναι ανίκανος. Αλλά και για τη γυναίκα η διαδικασία δεν είναι διαφορετική, αν και κάπως πιο περίπλοκη. Και αυτή δίνει τον εαυτό της. Ανοίγει τις πύλες προς το θηλυκό της κέντρο. Την ώρα που παίρνει, ταυτόχρονα δίνει. Αν είναι ανίκανη για αυτή την πράξη της προσφοράς, αν μόνο μπορεί να παίρνει, τότε είναι ψυχρή. Στη γυναίκα πάλι η πράξη της προσφοράς επαναλαμβάνεται, όχι στο ρόλο της ερωμένης, αλλά στο ρόλο της μητέρα. Δίνει από τον εαυτό της τον άνθρωπο που σχηματίζεται μέσα της, δίνει το γάλα της τον ήπιο, δίνει τη ζεστασιά του κορμιού της. Το να μη δώσει θα ήταν στα αλήθεια οδυνηρό. Στη σφαίρα των υλικών πραγμάτων το να δίνει σημαίνει να είσαι πλούσιος. Πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά, αλλά εκείνος που δίνει πολλά. Ο άποθης που έχει την αγωνία και την έγνοια μη χάσει κάτι, είναι από την ψυχολογική άποψη ο και ξεπεσμένος άνθρωπος, άσχετο με το πόσα έχει. Όποιος έχει τη δύναμη να δίνει από τον εαυτό του, από το δικό του, είναι πλούσιος. Νιώθει τον εαυτό του σαν κάποιον που μπορεί να παρέχει από τον εαυτό του στους άλλους. Μόνο εκείνο που έχει στερηθεί από όσα ξεπερνούν τι βασικέ ανάγκε για την επιβίωση θα ήταν ανίκανο να χαρεί την πράξη τη προσφορά υλικών πραγμάτων. Αλλά η καθημερινή πείρα δείχνει ότι εκείνα που ένα άτομο θεωρήσαν σαν βασικέ ανάγκε εξαρτώνται τόσο από το χαρακτήρα του όσο και από το τι πραγματικά κατέχει. Είναι γνωστό σε όλου μα πω οι φτωχοί είναι πιο πρόθυμοι να δίνουν από του πλούσιου. Ωστόσο και η φτώχεια που ξεπερνά κάποιο όριο μπορεί να κάνει την προσφορά αδύνατη και είναι τόσο εξευτελιστική όχι μόνο εξαιτία τη άμεση δυστυχία που προκαλεί αλλά εξαιτία του ότι στερεί από το φτωχό τη χαρά τη προσφορά. Ωστόσο η πιο σημαντική περιοχή τη προσφορά δεν βρίσκεται στα υλικά πράγματα αλλά στον ιδιαίτερο ανθρώπινο κόσμο. Τι δίνει η αλήθεια ένα άνθρωπο στον συνανθρωπό του. Δίνει από τον εαυτό του, από το πιο πολύτιμο που έχει. Δίνει από τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλο, αλλά ότι του δίνει από εκείνο που είναι ζωντανό μέσα του. Του δίνει από τη χαρά του, από το ενδιαφέρον, την κατανόηση, τη γνώση, το χιούμορ, τη θλίψη του, από όλες τις εκφράσεις και εκδηλώσεις της ζωής που κρύβει μέσα του. Και καθώς δίνει με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζει το συνάνθρωπο, δυναμώνει το αίσθημα της ζωντάνιας του με το να δυναμώνει τη δική του αίσθηση ύπαρξη. Δεν δίνει με το σκοπό να πάρει. Η προσφορά είναι από μόνη τη μια εξαίσια χαρά. Καθώ όμω δίνει, δεν μπορεί παρά να γεννήσει κάτι καινούριο μέσα στον άλλον άνθρωπο, και αυτό που γεννιέται αντανακλάται πάλι σε αυτόν. Όταν αληθινά δίνει, δεν μπορεί παρά να λάβει εκείνο που σου ξαναδίνεται. Το να δίνει έχει σαν επακόλουθο να μεταβάλει και τον άλλον άνθρωπο σε δότη, γι' αυτό και οι δυο του μετέχουν στη χαρά αυτού του καινούριου που δημιούργησαν. Στην πράξη της προσφοράς κάτι νέο γεννιέται και τα δύο πρόσωπα νιώθουν ευγνωμοσύνη για τη ζωή που γεννήθηκε και για τους δυο τους. Ιδιαίτερα σε σχέση με την αγάπη αυτό σημαίνει η αγάπη είναι μια δύναμη που δημιουργεί αγάπη. Η αδυναμία να δημιουργήσεις αγάπη είναι ανικανότητα. Αυτή η σκέψη έχει εκφραστεί πολύ όμορφα από το Μάρξ. Ας πάρουμε, γράφει, τον άνθρωπο σαν άνθρωπο και τη σχέση του με τον κόσμο σαν ανθρώπινη σχέση. Και τότε δεν μπορείς να ανταλλάξει την αγάπη παρά μόνο με εμπιστοσύνη κλπ. Αν θέλεις να χαρίς την τέχνη, πρέπει να είσαι καλλιτεχνικά διαπαιδαγωγιμένος. Αν θέλεις να έχεις επιρροή στους άλλους, πρέπει να είσαι ένα τέτοιο άτομο που πραγματικά μια διεγερτική και προαγωγική επίδραση στους άλλους. Κάθε σχέση σου με τους ανθρώπους και τη φύση πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη έκφραση της πραγματικής ατομικής σου ζωής που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της θέλησής σου. Αν αγαπάς χωρίς να προκαλεί αγάπη, δηλαδή αν η αγάπη δεν φέρνει και στον άλλον την αγάπη, αν καθώς εκφράζεσαι στη ζωή σαν άνθρωπος που αγαπά δεν γίνεσαι ταυτόχρονα και αγαπημένος, τότε η αγάπη σου είναι ανίκανη. Είναι δυστυχία. Αλλά όχι μόνο στην αγάπη τον να δίνεις σημαίνει και να παίρνεις. Και ο δάσκαλος διδάσκεται από τους μαθητές του. Ο ηθοποιός ενθαρρύνεται από το κοινό του. Ο ψυχαναλυτής θεραπεύεται από τον ασθενή του. Με τον όρο ότι δεν μεταχειρίζονται ο ένας τον άλλο σαν αντικείμενα, αλλά συνδέονται ανάμεσά τους πηγαία και δημιουργικά.